25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα. Οι μέρε των Χριστουγέννων είναι ξεχωριστέ για του Έλληνε, όπω και για όλο το χριστιανικό κόσμο. Οι δρόμοι, οι πλατείε, τα καταστήματα, τα σπίτια είναι στολισμένα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίζει τα σαλόνια των σπιτιών. Παλιότερα στην Ελλάδα ήταν έθιμο να στολίζουν ένα καράβι. Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και λένε τα κάλαντα. Οι νοικοκύριδε του δίνουν χρήματα και γλυκά. Ουραμπιέδε και μελομακάρονα. Η γαλοπούλα είναι το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό. Η 1η Ιανουαρίου είναι η γιορτή τη Πρωτοχρονιά και του Αγίου Βασιλείου. Ο Άι Βασίλη είναι ο αγαπημένο Άγιο των παιδιών. Τον περιμένουν για να του φέρει δώρα. Την παραμονή τη Πρωτοχρονιά, μικρή και μεγάλη, υποδέχονται το νέο έτο σε γιορταστική ατμόσφαιρα. Πολλοί παίζουν τυχερά παιχνίδια ή αγοράζουν λαχεία για να δοκιμάσουν την τύχη του. Πρωτοχρονιάτικο έθιμο είναι και το κόψιμο τη Βασιλόπιτα. Αυτός που θα βρει στο κομμάτι του το φλουρί θα είναι ο τυχερός της χρονιάς.